Ραδιοκαταγραφές. Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιωτετικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλο.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 Αγαπητοί ακροατές τη Πυραϊκής Εκκλησίας καλησπέρα σας και απόψε οι ραδιοκαταγραφές η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης θα είναι κοντά σας για την επόμενη μία ώρα περίπου Μαζί σας στη σημερινή εκπομπή θα είναι ο Αλέξης Παπάς Καλησπέρα σας η Μυρτώ Σοφρονίου Καλησπέρα σα. ο Νίκος Φραντζεσκάκης Καλησπέρα και η, καλησπέρα. Και η Μαρία Χατζηχριστοδούλ Στα τηλέφωνα του σταθμού μας στο 210-4118-640 και 210-4118-602 μπορείτε να τηλεφωνείτε για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας καθώς επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο email της εκπομπής να υπενθυμίσουμε ακόμα ότι οι παλιότερες εκπομπές μπορείτε να βρείτε αλλά και να κατεβάζετε στο site της Χριστιανικής Φυτικής Σύνοσης στο 3WΤΕΛΙΑΧΦΕ ΤΕΛΙΑΔΙΑΡ Απόψε θα μας αποσχολήσουν και θα κάνουμε έτσι μια μικρή συζήτηση πάνω σε κάποια κείμενα, κάποια άρθρα που βρήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή αυτή τη φορά δεν θα είναι μαγκαζίνο όπως τις προηγούμενες, δηλαδή δεν θα είναι όλοι με άρθρα, αλλά χωρίζεται σε δύο μέρη όπως και θα δείτε στη συνέχεια. Όλοι έχουμε καταλάβει πόσο πολύ σημαντική είναι η διαφήμιση και ο τρόπος που παρουσιάζουμε τα πράγματα στη ζωή μας. Ειδικά τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες, μέσω τηλεόραση, τηλεόρασης, ε, όλοι βλέπουμε διαφημίσεις καθημερινά. Αυτή την α, επιστήμη την έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ, σε σημείο που να χρησιμοποιείται πάρα πολύ και για την διεθνή εικόνα των κρατών. Βρήκαμε λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο ίντερνετ, το οποίο σχολιάζει μία διάλεξη του Πίτερ Οικονομίδη στο πρώτο διεθνές συνέδριο Αριστοτέλης της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκης Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο υποστηρίζει ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πάρα πολύ κακό marketing της εικόνας της, με αποτέλεσμα να έχει διαδώσει πάρα πολύ φήμη, ενώ στο παρελθόν κάτι τέτοιο... Ηταν ε, αδιανόητο. Ε, και για όσους δεν ξέρουν, ο Πίτερ Κονομίδης γεννήθηκε στη Νότιο Αφρική. Αλλά ζει και δραστηριοποιείται έντονα στην Ελλάδα. Είναι σύμβουλο επικοινωνία παγκοσμίου φίμη, με σημαντική πορεία στον χώρο τη διαφήμιση και ιδρυτής τη Felix BNI AE, μια διεθνού εταιρεία branding consultancy με έδρα την Αθήνα. Με διεθνή πείρα έχει εμπνευστεί και δημιουργήσει ορισμένα από τα πιο γνωστά μότο μεγάλων εταιριών, όπω είναι η Coca-Cola, η Apple, η Audi, η Volkswagen, η Heineken και η Pepsi. Το 1991 εμπνεύστηκε και δημιούργησε τη διαφημιστική καμπάνια του ελληνικού οργανισμού του τουρισμού «Greece Chosen by Gods». Το άρθρο έχει τίτλο «Αλλάζοντας την εικόνα της Ελλάδας. Ώρα να σκεφτούμε διαφορετικά». Πώς από τον καταφερτζή να φτάσαμε στον αναξιόπιστο τεμπέλη? Μπορεί να μας σώσει η αλλαγή της εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας και οι ξένοι για εμάς? Ο σύμβουλος επικοινωνία Πίτερ εξηγεί στο News247 « γιατί ένα νέο μπραντ ίσω αποτελέσει το ξεκίνημα μια πορεία που θα μα βγάλει από την κρίση. Η εικόνα τη Ελλάδα διεθνώ έχει τραυματιστεί λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Οι ανέμελοι Έλληνε έγιναν ξαφνικά τεμπέλιδες, άσοτι, απατειώνε και λατρεπιβάτε του ευρώ. Μπορούμε άρα για να αλλάξουμε την εικόνα μα και πόσο σημαντικό είναι αυτό όταν η οικονομική κρίση είναι μια πραγματικότητα και η ύφεση πάει χέρι με χέρι με την εθνική κατάσκληψη. Ο Πίτερ Οικονομίδη, σύμβουλο επικοινωνία και ιδρυτή τη Felix BNI ΑΕ, στην ομιλία του στο πλαίσιο του πρώτου διεθνού συνεδρίου Αριστοτέλη τη Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη, υποστήριξε ότι ακόμα και μια χώρα που είναι, ή παρουσιάζεται υποπτώχευση μπορεί και οφείλει να αλλάξει την εικόνα τη για να σωθεί. Σύμφωνα με τον κύριο Οικονομίδη, ο τρόπο που προβάλλουμε την Ελλάδα από το 2004 και μετά είναι εγκληματικό. Στην ομιλία του υποστήριξε ότι η χώρα μα μπορεί να αντιμετωπίζει μια οικονομική κρίση, αλλά ίσω το μυστικό για την έξοδο από αυτή να βρίσκεται στο πώ διαχειριζόμαστε τα προβλήματα τη εικόνα και τη φήμη μα στο εξωτερικό. Ο κύριο Οικονομίδη επισήμανε ότι παρά το γεγονό ότι πολλέ χώρε βρίσκονται σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση, μόνο η Ελλάδα έχει αποκτήσει τον τίτλο του μαύρου προβάτου τη παγκόσμια οικονομία και μάλιστα με δική μα ευθύνη. Σύμφωνα με τον κύριο Οικονομίδη, η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο brand το οποίο δεν διαχειριζόμαστε σωστά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Στην ομιλία του στο συνέδριο της ΕΔΕ, παρουσίασε αυτό που εκείνος ονομάζει Google Brand Barometer, δηλαδή τα αποτελέσματα αναζήτησης στο Google σε σχέση με την Ελλάδα. Η εικόνα μας στο διαδίκτυο, βάσει των αναζητήσεων, είναι αποκαλυπτική. Πρώτο με διαφορά είναι το Greece Crisis, δεύτερο το Zorba the Greek και τρίτο το Greek Corruption. Ακολουθούν με μεγάλη διαφορά η αρχαία Ελλάδα και η Ακρόπολη, κάτι που δείχνει πόσο μεγάλη ζημιά έχει γίνει στην εικόνα μα τα τελευταία χρόνια. «Αυτό βρίσκεται στα κεφάλια των ανθρώπων», είπε ο κύριος Κονομίδης, ο οποίος φέρνοντας το παράδειγμα των «Rooms to let» και του Special Frappé», τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουμε να πουλάμε τουρισμό και να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε την εντύπωση που προκαλούμε στον κόσμο. Ο κύριο Οικονομήδη στην ομιλία του υποστήριξε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια συνεκτική αφήγηση που θα αντιπροσωπεύει την Ελλάδα και του Έλληνε. Πρόσθεσε ότι έχουμε αποδείξει με αντίστοιχε καμπάνιες στο παρελθόν, το 1986 Επιστρέφω σπίτι στην Ελλάδα, το 1991 «Διαλεγμένοι από του Θεού, και φυσικά το 2004 με του Ολυμπιακού Αγώνε, ότι μπορούμε να προβάλλουμε μια εικόνα τη Ελλάδα στο εξωτερικό που να μα κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι. Αυτό που νιώθει και πιστεύει ένα έθνο για τον εαυτό του. Καθορίζει αυτό που πιστεύει ο κόσμος γι' αυτό. Τόνισε ο κύριος Οικονομίδης και έκλεισε την ομιλία του σημειώνοντας ότι το μέλλον βρίσκεται στα χέρια μας επειδή είμαστε Έλληνες. Ως Έλληνες έχουμε φαντασία και είναι ώρα να φανταστούμε το μέλλον μας. Δεν νιώθουμε καλά και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Το News247 μίλησε με τον Πίτερ Οικονομίδη, ο οποίος υποστηρίζει με πάθος... Ότι το να ανατρέψουμε την αρνητική εικόνα που έχουν για μα διεθνώ αυτή τη στιγμή είναι εξίσου σημαντικό με την προσπάθεια που γίνεται για την ανάκαμψη τη οικονομία. Ένα brand είναι κυρίω το πώ νιώθουμε για τον εαυτό μα και είναι φανερό ότι δεν νιώθουμε καλά. Αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Πρέπει να γίνει η αρχή. Μια ομάδα δεν μπαίνει στο γήπεδο λέγοντα ότι θα σκοράρει, μπαίνει πιστεύοντα ότι είναι καλή και θα παίξει καλά. Πώ μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό αν δεν αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μα, λέει χαρακτηριστικά. Το παράδειγμα τη Apple. Ο κύριο οικονομίδης φέρνει το παράδειγμα τη Apple που από τον κρεμό έφτασε στην κορυφή. Γνωρίζει καλά το πώ έγινε αυτό καθώ ήταν μέλο τη ομάδα που δημιούργησε και λάνσαρε τη θρηλυκή πλέον καμπάνια Think Different, δηλαδή Σκέψου διαφορετικά. Ξέρω πω μια εταιρεία δεν λειτουργεί όπω μια χώρα, αλλά το παράδειγμα του πώ άλλαξε η εικόνα τη Apple πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα. Η Apple το 1997 ήταν μια εταιρεία υποπτώχευση. και όμω με την έλευση του Steve Jobs μια διαφορετική προσέγγιση και την καμπάνια Think Different. Που λανσάραμε, κατάφερε να είναι σήμερα η δεύτερη εταιρεία σε αξία στον κόσμο. Σημειώνει και προσθέτει: Δεν έγινε αμέσω το θαύμα, αλλά με την αλλαγή τη εικόνα και πολλή δουλειά τα καταφέραμε. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Το 2004 και ο Ζορμπάς. Γυρίζοντας πίσω στο 2004, που μοιάζει τόσο μακρινό πια, αναρωτιέται πώ από εκείνη τη μαγική εικόνα τη Ελλάδα φτάσαμε στο σκοτεινό σήμερα. Τι υπέροχη στιγμή και τι υπέροχη προβολή τη χώρα μα. «Αισθάνθηκα υπέροχα τότε και έχουμε ανάγκη στις τι δύσκολες στιγμές να προσπαθούμε να νιώθουμε καλά. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν καλά κάνουν σπουδαία πράγματα», δηλώνει στο News247 και προσθέτει ότι αυτό που κάναμε το 2004 μπορούμε να το ξανακάνουμε. Στην επισήμασή μα ότι οι οικονομικές συνθήκες είναι σήμερα διαφορετικές, απαντά ότι ακριβώς γι' αυτό πρέπει τώρα να αναδημιουργήσουμε την εικόνα μα. Θέλει δουλειά, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ο κύριο Οικονομήδη παραμένει αισιόδοξο τονίζοντα ότι μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα μα. Μπορεί κάποιο να μου πει: Πώ θα γίνει αυτό. και όμω μπορούμε, θέλει πολλή δουλειά, αλλά αν δεν αλλάξουμε εμεί την εικόνα μα, δεν θα αλλάξει και ο τρόπο που μα βλέπουν οι άλλοι υποστηρίζει. Σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι πάνω απ' όλα ένα concept Μια ιδέα που βρίσκεται ριζωμένη στην καρδιά του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Σκεφτείτε: Έχουμε στο κέντρο τη πόλη μα την Ακρόπολη. Πώ είναι δυνατόν να μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα τα πάμε καλύτερα. Ζούμε απλώς μια στιγμή σε μια τεράστια ιστορία. Δεν προτείνω επιστροφή στις ρίζες και στο παρελθόν. Πρέπει όμως να βρούμε τον τρόπο να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν και να αναδημιουργήσουμε την εικόνα της Ελλάδας με το βλέμμα στο μέλλον. Έπουμε, λοιπόν, το άρθρο αυτό λέει ότι πέρα από το να πάρουμε κάποια οικονομικά μέτρα και να προσπαθήσουμε με οικονομικούς τρόπους να βγούμε από την κρίση, για να βγούμε από την κρίση πρέπει να διορθώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η Ελλάδα στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να προβάλλεται μια τόσο άσχημη εικόνα μας στο εξωτερικό και να μην μπορούν πλέον οι αγορέ να μας εμπιστευτούν. Γιατί πλέον αφού είμαστε σε κρίση, δεν υπάρχει αγορά, δεν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγέ, δεν γίνονται εξαγωγέ. Και όσο συνεχίζει να προβάλλεται η εικόνα τη άθλια Ελλάδα, που όλα τα τρώμε και κυβερνείται από του επέλυνδε δεν πρόκειται ποτέ να ανακάμψουμε. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Αν δεν έχουμε εμεί υψηλό φρόνημα, υψηλό ηθικό, δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Εδώ εξετάσει πάμε να δώσουμε χωρί καλή ψυχολογία και πατώνουμε. Όχι να παίζετε το αν θα έχουμε στο τραπέζι αύριο. Ακριβώ Νίκο, δηλαδή. και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι όλα αυτά ξεκινούν από εμά. Και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το ποια εικόνα θα σχηματιστεί ε, στον τομέα του εμπορίου. Ε, σίγουρα όμω είναι και πολύ σημαντικό ποια εικόνα θα σχηματίσουμε εμεί αρχικά ω Έλληνε για τη χώρα μα και αυτή που θα προωθήσουμε. Θα ξεκινήσει σιγά σιγά στι μεταξύ μα συζητήσει, και μετά αυτό θα, θα επεκταθεί και όλη η χώρα μα θα αποκτήσει μια άλλη εικόνα. Οπότε πρέπει να πιστέψουμε ότι μπορούμε να ανακάμψουμε. Ναι, πρώτα απ' όλα, ναι. Δηλαδή φανταστείτε ένας, ένας ξένος ο οποίος θέλει να δει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για τη χώρα μας και πατήσει κρίση, δηλαδή Ελλάδα, στο Google και του βγαίνει πρώτα Greek crisis, δηλαδή οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Είναι πολύ υποτιμητικό για μια Ελλάδα η οποία έχει γεννήσει πολιτισμό και έχει δώσει πολιτισμό σε όλη την Ευρώπη. Υπενθυμίζουμε ότι μαζί σας είναι οι ραδιοκαταγραφές, η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα της Πυριακή Εκκλησίας στο 210-4118-602 και 210-4118-640 και να αφήνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, καθώς επίσης και στο email της εκπομπής μας ραδιοκαταγραφές-papakichfe.gr Στο σημείο αυτό ακολουθεί μία στήλη η οποία θα υπάρχει κάθε εβδομάδα στην εκπομπή μας και αφορά τα μουσεία. Δηλαδή δύο κορίτσια θα μας παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα από ένα μουσείο ή έκθεση κάτι καλλιτεχνικό. Αγαπητοί ακροατές των 91,2 FM, καλησπέρα σας και από μένα. Είμαι η Μαρίνα Παπαϊωάννου και μαζί με τη Βασιλική Μποροβίλου, που δυστυχώς δεν θα μπορέσει να είναι σήμερα κοντά μας, θα γνωρίσουμε μουσεία της Ελλάδος, αλλά και του υπόλοιπου κόσμου. Καλώς ήρθατε στην πεντάληπτη στήλη μας, μέ στο Μουσείο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου. Η ίδρυση του ελληνικού κράτους συμβαδίζει με την ανάγκη για την δημιουργία εθνικής πινακοθήκης. Το 1836 ο διάσημος βαβαρός αρχιτέκτον Λέον Φον Κλέντσεν εκπονεί μεγαλειώδη μελέτη για ένα παντεχνείον που φιλοδοξούσε να στεγάσει όχι μόνο τις αρχαιολογικές συλλογές, το σχολείο των τεχνών, αλλά και μία πινακοθήκη. Το 1878 ο πρώτος πυρήνας της πινακοθήκης με 117 έργα Ελλήνων και Τσένων καλλιτεχνών που προοριζόταν να λειτουργήσει κυρίως ως παιδαγωγικό παράτημα του Σχολείου των Τεχνών δημιουργήθηκε στο Πολυτεχνείο και άνοιξε τις πύλες της για το κοινό. Το 1896 ο νομικός και φιλότεχνος Αλέξανδρος Σούτζος άφησε με διαθήκη τη συλλογή του και την περιουσία του στο κράτος με σκοπό τη δημιουργία ενός μουσείου καλών τεχνών ενώ το 1901 προσθέθηκαν στα υπόλοιπα έργα και τα 107 έργα της δωρεάς του. Η Πινακοθήκη παρέμεινε στο Πολυτεχνείο μέχρι την κήρυξη του πολέμου το 1939. Σημαντικές δωρεές Ελλήνων πατριωτών και αγορές συνέχισαν να πλουτίζουν τις συλλογές τη εθνική Πινακοθήκης. Το 1954 η Εθνική Πινακοθήκη συγχωνεύτηκε με το κληροδότημα Αλέτσανδρου Σούτζου, η διπλή της ονομασία. Παρόλα αυτά, η Εθνική Πινακοθήκη παρέμενε ουσιαστικά άστεγη διάγοντας νομαδικό βίο μέχρι το 1976, έτσι, οπότε ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε το σημερινό κτίριο που είχε θεμελιωθεί το 1964 πάνω σε σχέδια των αρχιτεκτώνων καθηγητών Παύλου Μιλονά και Δημήτρη Φατούρου. Η Εθνική Πινακοθήκη άρχισε τη λειτουργία της με τον νόμο της 10ης Απριλίου του 1900 και τη μετάκληση του ζωγράφου Γεώργιου Ιακωβίδη από το Μόναχο που διορίστηκε στη θέση του Εφόρου στις 28 Ιουλίου του Ιδίου έτους. Τα έργα που παραδόθηκαν στην νεοειδρυφή πινακοθήκη ανέρχονταν σε 258 και προέρχονταν από τις συλλογές του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου καθώς σε αυτές προσθέθηκαν και δωρεές. Σήμερα, η Εθνική Πινακοθήκη περικλεί στις συλλογές της περισσότερα από 17.000 έργα ζωγραφική, γλυπτικής, χαρακτικής και άλλων μορφών τέχνης και αποτελεί το θησαυροφυλάκιο της νεότερης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργία, καλύπτοντας μια περίοδο από τα μεταβυζαντινά χρόνια ως τις μέρες μας. Επίσης, διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής. Το 2000 η εθνική πινακοθήκη Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου γιόρτασε τα 100 της χρόνια. Οι μόνιμες συλλογές παρουσιάστηκαν με σύγχρονη μουσιολογική άποψη που παρακολουθεί την παράλληλη εξέλιξη τέχνης και κοινωνίας. Στις προσπάθειες της Διευθύντριας Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα οφείλεται και η ίδρυση της Εθνικής Γλυπτοθήκης που λειτουργεί από το 2004 στο άλσο στρατού στην περιοχή Γουδή και στεγάζει την ιστορία της νεότερης ελληνικής γλυπτικής και περιοδικές εκθέσεις. Μεγάλες δωρεές όπως του Μόραλι, Νικολάου, Αβραμίδη, Τέτσι, Μηταρά, Φασιανού και άλλων καλλιτεχνών εμπλούτησαν τις συλλογές της. Πραγματοποιήθηκαν επίση σημαντικέ αγορέ έργων, μεταξύ των οποίων δύο πίνακε του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, η Ταφή του Χριστού και ο Άγιο Πέτρο, καθώ και δύο εξαιρετικά γλυπτά του Ροντέν και του Μπουρντέλ. Τα τελευταία χρόνια προσθέθηκαν στι συλλογέ της Εθνικής Πινακοθήκης 3.000 περίπου έργα. Μόλους αυτούς αυτού του θησαυρού, τη διαχείρισή του, τι πολλαπλέ δραστηριότητε και τι εκθέσει, η Εθνική Πινακοθήκη ασφικτιούσε. Η ανάγκη επέκταση ήταν επιτακτική και πράγματι, επί διευθύνσεω τη καθηγήτρια Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, το σχέδιο επέκταση προχώρησε. Οι προμελέτε έγιναν από του αρχικούς αρχιτέκτονες του κτηρίου, του καθηγητές Παύλου και Κωνσταντίνου Μιλονά και Δημήτρη Φατούρου, και οι οριστικές μελέτε οφείλονται στο γραφείο Παναγιώτη Γραμματόπουλο και Χρήστος Πανουσάκη και αποπληρώθηκαν με χορηγία του Ιδρύματο Μαρία Τσάκου. Η επέκταση προσθέτει 11.040 τετραγωνικά μέτρα στο υπάρχον κτίριο. Έτσι, τα τμήματά της διαρθρώνονται ως εξής. Νεοελληνική ζωγραφική, ελεογραφίες, υδατογραφίες, παστέλ, μεικτή τεχνική, κατασκευές και χωρίζονται σε τρεις περίοδους. Η πρώτη περίοδος αφορά το 19ο αιώνα, η δεύτερη, τις αρχέ του 20ου αιώνα και ως το 1940 και η τρίτη μετά το 1945. Δυτικοευρωπαϊκή ζωγραφική. ελεογραφίες, ιδετογραφίες, παστέλ, μεικτή τεχνική. Νεοελληνική και ευρωπαϊκή χαρακτική σχέδι ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Νεοελληνική και ευρωπαϊκή γλυπτική, διακοσμητικέ τέχνες. Φωτογραφικό και ιστορικό αρχείο. Αρχιοθέτηση έργων, γραμματεία εκθέσεων. Αυτή την περίοδο, η Πινακοθήκη φιλοτσενεί την έκθεση «Στάδιτα της Εθνικής Πινακοθήκης, άγνωστη θησαυρή από τις συλλογές της». Εκατοντάδες άγνωστοι θησαυροί τέχνης παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε μια έκθεση προάγγελος της ανακαίνησης του Ιστορικού Μουσείου. Η πρωτοτυπία της έκθεσης ωστόσο είναι ότι δεν πρόκειται για μία ενιαία έκθεση, αλλά μία συναρμογή από έξι εκθέσεις, καθώς κάθε μία από τις εισάριθμες επιμελήτρες των συλλογών μας ανέλαβε να κάνει τις δικές της επιλογές με ελευθερία, που δεν συνάδει αναγκαστικά με το κριτήριο των συναδέλφων της, μας πληροφορεί η Διευθύντρια της Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Τα άγνωστα και καλύτερα έργα από τη Δυτικοευρωπαϊκή Συλλογή, μια διαφορετική πτυχή της ελληνικής τέχνης μέσα από ποιοτικά τοπία των αρχών του 20ου αιώνα, μοναδικά σχέδια και χαρακτικά, μια ξεχωριστή ψηφίδα στη γενιά του 30 μέσα από πορτρέτα, ρεύματα που δεν συνεπάρχουν πάντα ειρηνικά στη μεταπολεμική τέχνη, γλυπτά που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ, είναι μερικά μόνο από όσα θα δουν οι επισκέπτε την έκθεση, η οποία θα απλωθεί όχι μόνο στα κεντρικά κτίρια, αλλά και στους χώρους της λιπτοθήκης στο γουδί που εγγενιάστηκε πριν από λίγες ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες, www.nationalgallery.gr ή στα τηλέφωνα 210-7235-937 ή 210-7235-938, λεωφόρος βασιλέος Κωνσταντίνου 50. Ευχαριστούμε τη Μαρίνα για την όμορφη δουλειά της και εμείς συνεχίζουμε στο θέμα μας. Και μια και μιλούσαμε για κρίση, έχω εδώ μπροστά μου μια πολύ όμορφη ιστορία που μου έδωσαν που μιλάει για το πώς αντιμετώπισε ένας πνευματικός την κρίση, δηλαδή ως αποτέλεσμα πληστείας. Και κοιτάξτε πώς, ακούστε μάλλον πώς ε, σχολιάζει και πώς αναλύει αυτό το πρόβλημα. Θα σας διηγηθούμε λοιπόν αυτό το ωραίο παραμύθι. Ζούσε κάποτε πριν πολλά χρόνια ένας βασιλιάς πολύ θελμένος που είχε έναν υπηρέτη, χαρούμενο και αισιόδοξο. Κάθε πρωί, ξυπνούσε το βασιλιά πηγαίνοντας του το πρόγευμα, τραγουδούσε χαρούμενα χάκια του έκανε αστείους μορφασμούς. Στο το πρόσωπό του υπήρχε πάντα ένα μεγάλο φωτεινό χαμόγελο, αλλά και όλη του η ζωή ήταν ήρεμη και ευτυχισμένη. Κάποια μέρα, ο Βασιλιά δεν άντεξε και τον ρώτησε «Ποιο είναι το μυστικό σου» «Ποιο μυστικό, Μ μην κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Ποιο είναι το μυστικό τη χαρά σου. Λέγε γρήγορα. Μα δεν υπάρχει μυστικό, Μεγαλιότατε. Πώ τολμά να λε ψέματα σε μένα. Έχω κόψει κεφάλια για πολύ μικρότερε προσβολέ από ένα ψέμα. Πιστέψτε με, Μεγαλιότατε. Σα παρακαλώ, δεν σα κρύβω τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Και πώ τα καταφέρνει, Ανόητε, και είσαι όλη τη μέρα τόσο κεφάτο. Σε έχω παρακολουθήσει. Σε βλέπω. Όλο χάχα και Μα μεγαλιότατε, η ζωή ήταν τόσο γενναιόδορη μαζί μου. Η λαμπροσύνη σας με τιμά και με έχει στην υπηρεσία της. Με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου μένουμε σε ένα ωραίο σπίτι που μας παραχωρήσατε στο παλάτι. Μας προσφέρετε ρούχα και τροφή για όλους μας. Δωρεάν εκπαίδευση στα παιδιά μου. Επιπλέον δε, η μεγαλειότητά σας μου πληρώνει και ένα μικρό μηνιαίο επίδομα που ικανοποιεί μέχρι και τις μικροεπιθυμίες μας. Πώς να μην είμαι Ηλίθιε δικαιολογίε έχω γορτάσει από του συμβούλου μου. Αν δεν μου πει το μυστικό τη χαρά σου, η υπομονή μου θα εξαντληθεί και μαζί τη και το κεφάλι στου ώμου. Είναι αδύνατο να είναι κάποιο ευτυχισμένο με αυτά που μου παρέθεσε. Μα βασιλιά μου, σα παρακαλώ, πιστέψτε με, δεν σα κρύβω κάτι. Πώ θα μπορούσα άλλωστε, Δεν υπάρχει μυστικό. Χάσω από μπροστά μου, ηλίθιε, πριν φωνάξει το δίμιο. Ο υπηρέτη χαμογέλασε. Έκανε μια βαθιά υπόκλιση και βγήκε από το δωμάτιο. Τον βασιλιά όμως δεν το χωρούσε ο τόπος. Του φαινόταν τόσο παράλογο ο δούλος του να είναι τόσο ευτυχισμένος, ζώντας σε δανικό σπίτι, τρώγοντας από τα περισσεύματα των αυλικών και φορώντας ρούχα από δεύτερο χέρι. Αφού κατάφερε κάπως να ηρεμήσει, φώναξε τον πιο σοφό σύμβουλό του και του διηγήθηκε την συζήτηση και την απορία του. Πες μου γέροντα, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι ευτυχισμένος Α, μεγαλιότατε. επειδή προφανώς βρίσκεται έξω από τον κύκλο Έξω από πού Μα από τον κύκλο Γι' αυτό είναι ευτυχισμένος Όχι μεγαλιότατε. γι' αυτό δεν είναι δυστυχισμένο. Δεν καταλαβαίνω γέροντα, δηλαδή όποιος είναι στον κύκλο είναι δυστυχής Εγώ είμαι δυστυχής διότι είμαι μέσα στον κύκλο Ακριβώς βασιλιά μου Και πως βγήκε Δεν μπήκε ποτέ Βάλτε και να με και συγχαίροντα. Τι στην οργή κύκλο είναι αυτός και γιατί μας προκαλεί θλίψη, Είναι ο κύκλος του 99. Και πώς λειτουργεί αυτός ο κύκλος. Μεγαλιότατε είναι δύσκολο να σας τον εξηγήσω με λόγια. Μπορώ όμως να σας τον δείξω στην πράξη. Δηλαδή, τι θα κάνεις. Αν μου επιτρέψετε, θα βάλω τον υπηρέτη σα στον κύκλο. Πώ δηλαδή, θα τον σπρώξει, είπε ο Βασιλιά κοροϊδευτικά. Δεν θα χρειαστεί, Βασιλιά μου. Αν βρει την ευκαιρία θα μπει μόνος του. Και καλά, όταν μπει δεν θα δει ότι αυτό τον έκανε δυστυχισμένο ώστε να βγει κατευθείαν. Θα το αντιληφθεί, αλλά δεν θα θέλει να φύγει. Δηλαδή μου λες ότι θα καταλάβει πως αν μπει στον κύκλο θα δυστυχείς. Αλλά παρόλα αυτά θα μπει και ο θελός και δεν πρόκειται να ξαναβγεί. Ακριβώς μεγαλειότατε. Κανένας δεν θέλει να βγει από τον κύκλο του 99. Όσο και αν τον κάνει δυστυχισμένο Θα μάθεις λοιπόν πως λειτουργεί ο κύκλος Αλλά εσύ θα χάσεις έναν εξαίρετο υπηρέτη Και το παλάτι έναν χαρούμενο άνθρωπο Δε με νοιάζει Τι πρέπει να κάνουμε Πότε ξεκινάμε Σήμερα το βράδυ βασιλιά μου Θα περάσω να σε πάρω Θα έχεις ετοιμάσει ένα σακί με 99 φλουριά Ούτε ένα περισσότερο Ούτε ένα λιγότερο Πράγματι, τη νύχτα ο Σοφός πέρασε να πάρει το βασιλιά Πήγαν μαζί στο σπιτάκι του υπηρέτη στην άκρη της αυλής του παλατιού Κρύφτηκαν και περίμεναν να ξημερώσει Μόλις αχνοφέγγισε και άναψε στο δωμάτιο ένα κερί Ο Σοφός έβαλε στο σακούλι ένα μήνυμα που έλεγε «Ο θησαυρός είναι δικό σου, είναι βραβείο επειδή είσαι ξεχωριστός άνθρωπος Απόλαυσέ τον, μην πείς σε κανέναν πως τον βρήκες» Έδεσε το σακί στην πόρτα του υπηρέτη, χτύπησε δύο φορές και έτρεξε να ξανακρυφτεί. Όταν ο υπηρέτης βγήκε ξαφνιασμένος, ο βασιλιάς παρακολουθούσε πίσω από έναν θάμνο. Τον είδε να διαβάζει το μήνυμα και να ανοίγει το πουγγί. Είδε την έκπληξη στο πρόσωπό του, τον αρχικό του φόβο, την καχύποπτη ερευνητική ματιά, μήπω ήταν κανένα τριγύρος. Τον είδε να σφίγγει το πουγγί στην αγκαλιά του να ανοίγει το πουκάμισο και να το βάζει στο στήθος του και να χώνεται γρήγορα σπίτι του. Μόλις άκουσαν την κλειδαριά να διμπλαμπαρώνει ο βασιλιάς με τον σοφό πλησίασαν στο παράθυρο για να κατασκοπεύσουν. Ο υπηρέτης είχε ρίξει στο πάτωμα τα πιατικά του που ήταν στο τραπέζι αφήνοντας μόνο το κερί. Καθισμένος σε μια καρέκλα άδειαζε το περιεχόμενο. Τα μάτια του ήταν γουρλωμένα. Κόντευαν να βγουν έξω από τις κόγχες Ήταν φανερό Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε Ένα βουνό από χρυσά φλουριά Ένας θησαυρό, Όλος δικό του Αυτός που δεν είχε ποτέ ως τώρα στη ζωή του ακουμπήσει έστω και ένα χρυσό φλουρί Τώρα είχε ένα μικρό βουνό από αυτά Όλο δικά του Άρχισε να τα χαζεύει και να κάνει στίβες Τα κοίταζε πως άστραφταν στο φως του κεριού και χαζογελούσε τα συγκέντρωνε, τα σκόρπιζε για να ακούει το κουδούνισμά τους Και όλο χαμογελούσε Πέζοντας άρχισε να σε στίβες των 10. Μια δεκάδα, δύο δεκάδες, 3, τέσσερις, πέντε, έξι Ταυτόχρονα έκανε και το άθρισμα. 50, 60, 70, 80, 90, 100 Πού είναι το τελευταίο Ξαναμετρά μία-μία τις στίβες να βρει το λάθος Μα τίποτα Τα στείνει σε κολόνε τη μία δίπλα στην άλλη Μήπως κάποια προεξέχει Τίποτα Η τελευταία κολόνα ελληματική Μόνο εννέα φλουριά Κοιτάζει ερευνητικά το τραπέζι Σηκώνει το κερί Γυρίζει το μέσα έξω το σακούλι Μα τίποτα Γονατίζει και αρχίζει να ψάχνει στο πάτωμα Δεν μπορεί, τα φλουριά έπρεπε να είναι 100. Δεν είναι δυνατόν Μονολογούσε όσο έψαχνε Κάπου πρέπει να μου έπεσε Κάπου πρέπει να είναι Με λύστεψαν, με κλέψανε Γονατισμένος κοιτούσε πάνω στο τραπέζι Έβλεπε τις κολόνες με τα φλουριά Και αισθανόταν πως κάτι του είχε διαφύγει Δεν μπορεί, κάπου έκανε λάθο. Αδύνατο είναι μια κολόνα να είναι κουτσή αλλά το φλουρί που έλειπε πουθενά Τελικά σαν να το πήρε απόφαση 99 φλουριά είναι πολλά λεφτά Συλλογίστηκε Μπορώ να ζήσω την υπόλοιπη ζωή σαν άρχοντας Αλλά δεν είναι στρογγυλός αριθμός σαν θεμάτο Το 100 μάλιστα είναι στρογγυλός αριθμός Τώρα μου λείπει ένα Ο βασιλιάς και ο σοφός σύμβουλος κοιτούσαν από το παράθυρο. Το πρόσωπο του υπηρέτη δεν ήταν το ίδιο. Ήταν σκεπτικός, σκυθροπός, με χείλη στενά, τραβηγμένα. Με μάτια τα έξινε το κεφάλι του. Κάτι σκεπτόταν. Μάζεψε τα φλουριά στο σακούλι και κοιτάζοντας καχύποπτα ολόγυρα το έκρυψε. Όσο πιο αθόρυβα μπορούσε πίσω από ένα σωρό καυσόξυλα στερα πήρε χαρτί και μολύβι και κάθισε να κάνει λογαριασμούς. Πόσο καιρό πρέπει να κάνω οικονομίε ώστε να αποκτήσω και το εκατοστό φλουρί. Ο υπηρέτης μιλούσε μόνος. Παραμιλούσε ασθηνέστητα. Θα βρω και δεύτερη δουλειά. Θα δουλέψω σκληρά για ένα διάστημα μέχρι να το κερδίσω. Μετά όμως, άραγμα. Ναι, με εκατό φλουριά μπορεί ένα άνθρωπο να μην δουλεύει. Μπορεί να ζει δίχω κοτούρε. Είσαι πλούσιο, είσαι άρχοντα. Δεν υπάρχει λόγο να δουλεύει. Τελείωσε του υπολογισμού του. Αν δούλευε λοιπόν σκληρά και έβαζε στην άκρη όλο το μηνιάτικο του και ό,τι έξτρα χρήματα έπαιρνε, σε πέντε το πολύ έξι χρόνια θα μπορούσε να αγοράσει ένα χρυσό φλουρί. Έξι χρόνια είναι πάρα πολλά, Μονολόγησα. Θα μπορούσα όμω να βάλω και τη γυναίκα μου να δουλέψει. Κάποια δουλειά θα βρει να κάνει στην πολιτεία. Θα μπορούσε να καθορίζει σπίτια, αλλά και εγώ. Πέντε ώρα τελειώνω από το παλάτι. Μπορώ να κάνω το βοηθό σε κανένα μάστορα δύο-τρει ώρε μέχρι να ανοιχτώσει. Ξαναπιάνει το μολύβι και αρχίζει πάλι του υπολογισμού. Με την έξτρα δουλειά τη δική του και τη συντρόφισά του, θα μάζευε τα χρήματα για το φλουρί σε τρία χρόνια. Εξακολουθούσε να είναι πολύ, πολύ καιρό. σω θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποιε οικονομίε. Να πουλήσουμε, α πούμε, λίγο από το φαγητό. Έτσι κι αλλιώ το πολύ φα κακό κάνει. Άσε που μια και είναι τζάμπα, το έχουμε παρακάνει. Και τα χειμωνιάτικα παπούτσια. Τι χρειάζονται, Μπαίνει η άνοιξη, Έρχονται ζέστε. Και τα πανωφόρια μπορώ να τα πουλήσω. Να πουλήσω, να πουλήσω. Πρέπει να γίνουν θυσίε. Άλλωστε θα πιάσουν τόπο. Σε δύο χρονάκια το πολύ θα αγοράσουμε το φλουρί που μα λείπει. Και μετά, ποιο μα πιάνει μετά. Θα είμαστε πλούσιοι. Ό,τι μα θα το αγοράζουμε. Αυτό είναι. Δυο χρόνια στο τούνελ Και μετά Ο βασιλιάς και ο σύμβουλος γύρισαν στο παλάτι Ο υπηρέτης είχε μπει στον κύκλο του 99 Τους μήνες που ακολούθησαν Ο υπηρέτης έβαλε σε εφαρμογή τα σχέδια που είχε αποφασίσει εκείνο το πρωινό Δουλεύε πολύ, κουραζόταν, κακοκιμόταν, Αλλά επέμενε στην απόφασή του Ένα πρωινό μπήκε με το πρωινό στο δωμάτιο του βασιλιά Αργός, κακόκεφος, αμίλητος όπως συνήθιζε τελευταία Μα καλά, τι έπαθες εσύ Ρωτά τάχα ήξερο ο βασιλιάς Μια χαρά είμαι μεγαλειότατε, θέλετε τίποτα άλλο Μέρες έχω να ακούσω το τραγούδι σας Σου συμβαίνει κάτι αν δεν κάνω λάθος, η δουλειά μου είναι να σας σερβίρω και να σας βοηθώ να τη τηθείτε. Δεν κάνω τη δουλειά μου. Την κάνω και μάλιστα άψογα. Δεν με προσλάβατε για γελοτοποιώ, ούτε για τραγουδιστή. Μετά από μερικούς μήνες, ο βασιλιάς έβγιωξε τον υπηρέτη από το παλάτι. Δεν είναι ευχάριστο να περιβάλλεσαι από κακόκεφους μου τζούφλιδες υπαλλήλου. έκανε μία παύση και κοίταξε προσεκτικά τον άνθρωπο που είχε μπροστά του. Προσπάθησε να διαβάσει τα συναισθήματα από την ιστορία στο πρόσωπό του. «Βλέπεις παιδί μου, εσύ, εγώ και όλοι μας έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτή την ηλίθια ιδεολογία. Πάντοτε κάτι μας λείπει για να νιώσουμε ικανοποιημένοι. Και δυστυχώ, μόνο αν είσαι ικανοποιημένο μπορεί να απολαύσει όσα έχεις» Γι' αυτό μάθαμε πως τάχα η ευτυχία θα έλθει όταν ολοκληρώσουμε αυτό που μας λείπει Και επειδή πάντα κάτι μας λείπει ξαναγυρίζουμε στην αρχή και δεν απολαμβάνουμε ποτέ τη ζωή Τι θα συνέβαινε όμως αν η φώτιση έρχοταν στι ζωές μας και αντιλαμβανόμαστε έτσι ξαφνικά Ότι τα 99 φλουριά είναι το 100% του θησαυρού Ότι δεν μας λείπει τίποτα, Κανένα δεν μας έκλεψε τίποτα το 100 δεν είναι καθόλου πιο στρογγυλός αριθμό από το 99. Ότι αυτό είναι μόνο μία παγίδα. Ένα καρότο που έβαλαν μπροστά μας για να είμαστε βλάκες και να σέρνουμε το κάρο, κουρασμένοι, κακόκεφοι, δυστυχεί και συμβιβασμένοι. Μια παγίδα για να μην σταματήσουμε ποτέ να σπρώχνουμε και να μένουν όλα όπως έχουν. Αιωνίως τα ίδια. Πόσο θα άλλαζαν αν μπορούσαμε να απολαύσουμε τους θησαυρού μας έτσι ακριβώς όπως είναι, έτσι ακριβώς όπως τους κατέχουμε. Προσοχή όμως αδελφέ μου, το να παραδεχτείς ότι τα 99 είναι ο θησαυρό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις του στόχου σου. Δεν σημαίνει άραγμα, συμβιβασμός με οτιδήποτε. Γιατί άλλο το να παραδέχεσαι και άλλο το να συμβιβάζεσαι. Αυτό όμως είναι σε άλλο παραμύθι. Ήταν άπλιστος λοιπόν ο άνθρωπος, ή μάλλον δεν ήταν, αλλά μόλις μπήκε στον κύκλο του 99, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βγει. Μάλλον, όπως είπε ο Σοφός, δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά και ας ένιωθε δυστυχισμένο. Είναι λοιπόν μια παγίδα, όπως είπε και ο αφηγητής μας. Πρόκειται για παγίδα, μεγάλη παγίδα η απληστία. Συγκλονίστηκα πάρα πολύ από αυτή τη φράση που είπε ότι... Τι θα συνέβαινε αν η φώτιση ερχόταν στις ζωές μας και αντιλαμβανόμαστε έτσι ξαφνικά ότι τα 99 φλουριά μας είναι το 100% του θησαυρού. Ότι πάντα νιώθουμε να μας λείπει κάτι, αλλά στην ουσία δεν μας λείπει τίποτα. Ο θησαυρός που βρήκε ο υπηρέτης έξω από την πόρτα του ήταν 99 φλουριά, δεν ήταν 100. Κι όμως αμέσως ζήτησε και τα άλλα. Ότι δεν μας λείπει τίποτα. Κανένας δεν μας έκλεψε τίποτα. Και δεν χρειαζόμαστε τίποτα να μάθουμε να χαιρόμαστε την κάθε μέρα και ίσως να σκεφτόμαστε και να παίρνουμε παραδείγματα από Αγίους που με πολύ λιγότερα από όσα έχουμε εμείς ένιωθαν ε, τη χαρά του Χριστού και τις ευλογίες του Θεού στη ζωή τους καθημερινά. Ναι, τις συνειδητοποιούσαν και ευνομονούσαν το Θεό για αυτό. Και μη να συμπληρώσω ότι αυτό ο υπηρέτη είχε 99 φλουριά και έψαχνε το ένα. Έτσι δηλαδή πόσο στη ζωή μας έχουμε σχεδόν τα πάντα. Και νιώθουμε πάντοτε ότι κάτι μα λείπει. Και αυτό το ένα, το μικρό, το ασήμαντο πράγμα, στεκόμαστε εκεί για να περνάμε τη ζωή μα χωρί σκέφη, χωρί ευτυχία, χωρί ευχαρίστηση, να είμαστε διαρκώ μίζεροι. Και μάλιστα που τα χάρισαν. Δηλαδή, εκεί που από κανένα φλουρί είχε 99, με το που είδε ότι δεν είναι αρκετά στο ο αριθμό, θεώρησε ότι τον έκλεψαν, ότι τον αδίκησαν πάρα πολύ, που του έλειπε ένα φλουρί. Ακριβώ. Ενώ στην ουσία, ναι, ήρθε ουρανοκατέβατα. Θεωρητικά. Δεν... Έτσι, να μάθουμε πως η ζωή μα είναι ένας στρογγυλός αριθμός. Κάθε μέρα είναι ευκαιρία ευγνωμοσύνη στο Θεό. Δηλαδή η χαρά βρίσκεται στα απλά πράγματα τελικά. Και δεν χρειάζονται πολλά και να κυνηγάμε την ευτυχία μέσα από τα υλικά αγαθά, μέσα από την πολυτέλεια. Πρέπει όμως να έχουμε στο μυαλό μας και αυτό που είπε ο Γέροντας στο τέλος, ότι... Το να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθούμε για τίποτα καλύτερο. Δηλαδή, είναι πολύ ωραία, θα είμαστε ευτυχισμένοι με αυτά που έχουμε, αλλά μέσα σε λογικά πλαίσια θα επιδιώκουμε να προωθήσουμε στόχους να ή άλλα σχέδια που έχουμε. Προσέξτε λοιπόν ακροατές μας, διότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να μπείτε κι εσεί σε αυτόν τον κύκλο του 99 και συνήθω έμεση, όχι άμεση. Και σε αυτό να συμπληρώσω και κάτι που είχα διαβάσει, πιθανόν να το ξέρετε, να, να σα έχει σταλεί και εσά με email. Για μια ιστορία. Ξεκινάει η ιστορία με ένα παιδί, το οποίο ήταν έτσι κακό και φωκεμίζερο στη ζωή του. Και έλεγε, Όταν θα πάρω το πτυχίο μου στα γλυκά, τότε να είναι ένα λόγο να είμαι ευτυχισμένο. Πήρε το πτυχίο του, αλλά εξακολουθούσε να μην έχει κέφι, να μην ευχαριστεί την καθημερινότητά του. Και πάλι προσδοκούσε, και έλεγε, Όταν περάσει το πανεπιστήμιο, πάλι τότε θα είναι. Μια φορμή και θα είμαι χαρούμενο κτλ. Ξαναπέρασε το παιδί στο πανεπιστήμιο, συνέχισε τι σπουδές του, αλλά εξακολουθούσε πάλι η ζωή του να μην είναι ευτυχισμένη, να μην την χαίρεται. Και συνέχισε και έλεγε, Όταν παντρευτώ, ναι, τότε, όταν βρω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, τότε πράγματι θα είμαι ευτυχισμένο και χαρούμενο. Και αυτό έγινε. Παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και στη συνέχεια εξακολουθούσε να μην χαίρεται. Την, την καθημερινότητά του και έλεγε «Δεν μπορώ τώρα, έχω πολλές έννοιες, τα παιδιά μου είναι μικρά, όταν μεγαλώσουν και παντρευτούν, τότε θα είμαι ευτυχισμένος στη ζωή μου». Και κάποια στιγμή πέθανε. Και αυτός ο άνθρωπος πάντα, επειδή και επιθυμούσε και εναπόθετε την ευτυχία του σε κάτι καλύτερο που έθε, έρθει στο μέλλον. Ενώ στην ουσία όλο αυτό που ζούσε, όλη αυτή η πορεία ήταν μια ευτυχισμένη πορεία και αυτό ακριβώς που έλεγε ο Καβάπης ότι δεν είναι η Ιθάκη αλλά το ταξίδι και το θέμα είναι να ευχαριστούμε τον Θεό για την καθημερινότητα αλλά όχι αυτό αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθούμε και για κάτι καλύτερο αλλά όχι να σκεφτόμαστε μόνο το καλύτερο χωρίς να ευχαριστούμε για το σήμερα και να χαιρόμαστε αυτά που έχουμε mm -hmm. έχουμε απειρές κάθε μέρα για να ευχαριστηθούμε κάτι Ναι, βέβαια νομίζω ότι το παραμύθι, πέρα από τη χαρά που πρέπει να βρίσκουμε κάθε μέρα... δείχνει και κάτι άλλο. Δείχνει το πώς άλλαξε όλη η διάθεση ε, του δούλου όταν είδε τα λεφτά. Τότε ο δούλος, ενώ ήταν πάντα χαρούμενος... γυάλισε το μάτι του, άλλαξε τη διάθεσή του, άρχισε να σκέφτεται. Μπήκε σε μια διαφορετική διαδικασία. Και βλέπουμε πως αυτό, το υλικό αγαθό, τα χρήματα... Άλλαξαν όλη τη διάθεσή του. Πόσο κίνδυνο υπάρχει να γίνει το ίδιο σε εμάς. Ειδικά τώρα που ζούμε σε μια εποχή κρίσης, που έχουμε έλλειψη χρημάτων. Μην χαλάσει ο ίδιος εαυτός μας επειδή αναζητούμε τα λεφτά. Είναι ένας κίνδυνο ο οποίος πρέπει να αποφύγουμε. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλο και τη σημερινή μα εκπομπή, αλλά στο σημείο αυτό θα θέλαμε να κάνουμε και μια ανακοίνωση. Την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση διοργανώνει μια ομιλία στην Φιλοσοφική Σχολή στο ΦΠΠ, στην αίθουσα 437, στην 1 η ώρα. Με ομιλήτρια την κυρία Ελένη Καραγιάννη, ψυχίατρο-ψυχοθεραπεύτρια, που θα μιλήσει για τι ανθρώπινε σχέσει κατά πόσο είναι λύτρωση η φυλακή. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους νέους κυρίω να έρθουν να την παρακολουθήσουν. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρέα και απόψε... και να προβληματιστήκατε μαζί μας. Μαζί μας ήταν λοιπόν ο Αλέξης Παπάς... Καλό σας βράδυ! Η Μυρτώ Σοφρονίου... Καλώς σας βράδυ Ο Νίκος Φραντζεσκάκης Καλώς σας βράδυ Ιωάννα Χαντζηχριστοδούλου Καληνύχτα Και η Μαρία Παπαδημητρίου Από όλου μα να έχετε ένα καλό βράδυ